Σχέρομαι αγαπητοί μου αδελφοί που ξαναειδωνόμαστε μετά την πάροδο του καλοκαιριού και εύχομαι για μια ακόμα φορά που θα σπαρεί ο Λόγος του Θεού εδώ από αυτό το βήμα για μία ακόμα φορά να βρεθούν και καρδιές έτοιμες για να καλλιεργήσουν αυτόν τον σπόρο και για να αποδώσει αυτός ο σπόρος καρπόν εκατονταπλασίωνα σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Κύριος διότι ο Λόγος του Θεού για αυτός παίρνεται δεν σπέρνεται απλά και μόνο για να σπαρεί αλλά σπέρνεται για να αποδώσει καρπό γιατί ο καρπός μετράει και θυμάστε ότι ο Κύριος στη Σιχή ζήτησε καρπούς και επειδή δεν βρήκε καρπούς Γι' αυτό και είπε λόγον και η εισικοί. Δεν θα μας κρίνει ο Κύριος για το αν πηγαίναμε στα κηρύγματα και ακούγαμε, διότι αυτό είναι η σπορά. Ο Κύριος θα μας κρίνει για το αν εκείνος ο σπόρος που έπεφτε απέδωσε καρπόν. Και στην άλλη ζωή, στην κρίση, καρπούς θα ψάξει να βρει επάνω μας. Και αν δεν βρει καρπό, τότε δεν θέλω ούτε να το σκέπτομαι, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Ό,τι έγινε και με τη ΣΥΚΙ. Διότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο στη ζωή του Κυρίου. Μην νομίζετε ότι ο Κύριος είχε κάτι με το δέντρο της οικής ή επειδή δεν βρήκε σίκα γι' αυτό και το θύμωσε ο Κύριος και το ξύρανε το δέντρο. Άλλωστε το ήξερε σαν Θεός. Άλλωστε το λέει και η Αγία Γραφή Ουγαρίν γαριν καιρός οικον» Δεν είναι παράλογος ο Χριστός, ήξερε ότι δεν είναι εποχή σήκων και ήξερε ότι δεν θα έβρισκε στη Σικιά Σίκα. Δεν θύμωσε ο Κύριος και δεν ορκίστηκε κατά τη Σικιής για να δεν ξηράνει. Αλλά εκείνη τη στιγμή μας δίνει μάθημα, Πώς ο κύριο θα αντιδράσει σ' αυτούς που θα παρουσιαστούν μπροστά Του και δεν θα έχουν καρπούς. Ο λόγος του Κυρίου λοιπόν εύχομαι φέτος για μια ακόμα φορά να καρποφορήσει. Και θα καρποφορήσει μέσα από τα έργα μας. Ο Κύριος, ο, ο Λόγος του Θεού σπήρεται με τα λόγια, αλλά οι καρποί φαίνονται στα έργα. Έτσι δεν λέει, από τον καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Θα γνωρίσετε λέει ποιοι είναι οι σωστοί και ποιοι είναι οι μαθητές μου και ποιοι είναι οι λάθος, από τους καρπούς, από τα έργα τους εάν τα έργα τους είναι σωστά και σύμφωνα με τον νόμο και το Ιερό Ευαγγέλιο είναι σωστή εάν τα έργα τους όμως είναι λάθος τότε είναι στρευλή είναι άνθρωποι της αμαρθίας ας πηγαίνουν στα κηρύγματα ας ακούνε λόγο Θεού δεν μετράει εκείνο εκείνο που μετράει είναι το καρπό ο λόγο του Κυρίου εκείνο παίζει ρόλο και για εκείνο επαναλαμβάνω θα μας κρίνει ο Κύριος κατά την ημέρα της Κρίσεως εκείνο λοιπόν που σας εύχομαι και πάλι να δώσει ο Λόγος του Θεού καρπούς και το δεύτερο το οποίο σας εύχομαι Είναι να έρχεστε εδώ προετοιμασμένοι. Τι σημαίνει προετοιμασμένοι. Να έρχεσαι έτοιμος να ακούσεις όχι αυτά που σου αρέσουν αλλά αυτά που πρέπει. Ξεκινώντας από το σπίτι σου να σταυρώνεις τα αυτιά σου και να λες, Θεέ μου, οτίον του ακούειν όπως έλεγε ο Προφήτης Ισαΐας. Να σταυρώνεις τα αυτιά σου και να λες, Θεέ μου, άνοιξέ μου τα όντα της Διαννίας του μελετάν τα λογιά σου και συγγιένε τα σεντολά σου και ποιήν το σου. Άνοιξέ μου, Θεέ μου, τα αυτιά όχι του σώματος τα αυτιά της καρδιάς ούτως ώστε ο λόγο σου να μην σταθεί εδώ και βγαίνοντας έξω ξαναφύγει αλλά ο Λόγος σου μέσα από αυτά τα αυτιά να κατέβει κάτω στην καρδιά και να ασφαλιστεί και να τον φυλάξουμε και εσείς επίσης σας παρακαλώ να εύχεστε για μένα ώστε σε αυτό το βήμα που βρίσκομαι ελέω Θεού, κατά ανοχή του Θεού να κηρύττω πάντα την αλήθεια. Έστω και αν δεν σα αρέσει, έστω και αν η αλήθεια πολλέ φορέ είναι οξία και πικραίνει και ενοχλεί, να παρακαλείτε τον Θεό από το βήμα τη αιθούση αυτής να ακούεται ο λόγο του Θεού απερίθμητος, χωρί προσθήκε και χωρί αφαιρέσει. Να μην ακούτε λόγια δικά μου, αλλά να ακούτε λόγια του Κυρίου μας. Ο Λόγος του Θεού γι' αυτό λέγεται Λόγος Θεού. Διότι δεν πρέπει να είναι Λόγος ανθρώπινος. βεβαίω εμείς οι άνθρωποι θα Τον μεταφέρουμε. Αλλά το βασικό στοιχείο του Λόγου του Θεού να παραμένει άθικτο και αυτό το στοιχείο είναι να μην θίγεται σε καμία περίπτωση η αξία του Λόγου του Θεού γιατί τότε ξέρετε τι θα γίνει ο Θεός θα μας καταργήσει αν εμείς οι άνθρωποι αρχίσουμε και διαστρέφουμε το Λόγο του Θεού τότε ο Κύριος θα βάλει άλλους τρόπους να μιλήσουν κάποτε όταν ένας προφήτης λέει η Παλαιά Διαθήκη εξεκίνησε να πάει να διαστρέψει το Λόγο του Θεού και να πει κάτω πράγματα και όχι αυτά που θα του έλεγε ο Θεός ξέρετε τι έκανε ο Κύριος έβαλε και μίλησε το γαϊδούρι του και έχουμε το περίεργο φαινόμενο να προφυτέυει ένα γαϊδούρι γιατί διότι ο άνθρωπος έγινε δυστυχώς ανάξιος στο να κρατήσει το Λόγο του Θεού και ο Κύριος αξίωσε ένα υποζύγιο Αξίω ένα γαϊδουράκι να μιλήσει και να προφητεύσει αν αρχίσουμε λοιπόν και εμείς οι να διαστρέφουμε το Λόγο του Θεού τότε ο Κύριος θα μας ταπλήσει τα στόματα θα μας βουβάνει και θα βάλει δεν ξέρω γάτες, σκυλιά, γαϊδούρια τα πουλιά του ουρανού δεν ξέρω τι θα βάλει προκειμένου να μιλάει στο λαό. Και αν ο λαός είναι άξιο να ακούσει το Λόγο του Θεού. Να έρχεστε λοιπόν από αυτό το βήμα να ακούετε η αλήθεια. Όσο πικρή και αν είναι, όσο βαριά και ασήκονται κι αν είναι. Χίλιες φορές να ακούμε την αλήθεια και να φεύγουμε κλαίοντας από την αίθουσα, παρά να ακούμε ψέματα και παραμύθια προκειμένου να φεύγουμε ικανοποιημένοι αλλά στην άλλη ζωή να χάσουμε την ψυχή μας. Αυτά θα ήθελα να σας τα πω εισαγωγικά. Πριν προχωρήσω στο κανονικό μου θέμα θα ήθελα να σας κάνω δύο-τρεις ανακοινώσεις. Πρώτα, την ερχομένη Τετάρτη αρχίζουν τα κηρύγματα στην Παντάνασα από τον πατέρα μου. Με παρεκάλεσε λοιπόν να σας το μεταφέρω και όσοι από εσάς μπορείτε και δίναστε να κατεβαίνετε κάθε Τετάρτη εκεί στην Παντάνασα να ακούτε τον σοφό Γέροντα ο οποίος βεβαίως πολλά έχει να σας ωφελήσει δεύτερον ώρα. ώρα έξι, έξι. δεύτερον έχετε υπόψη σα ότι από χτες, Παρασκευή Άρχισαν και τα κηρύγματα στον Άγιο Ανδρέα. Ερθυμίζεται από πέρυσι ότι στον Άγιο Ανδρέα κάθε Παρασκευή, το απόγευμα, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Και η σοβαρή αυτή προσπάθεια, βεβαίως την ανακοινώσαμε, και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση του Λίχνου, δεν συγκινήστε. Είμαστε δυστυχώς σε μια εποχή ψυχρότητας, εσείς κάνετε. Τι γίνεται την Παρασκευή, γίνεται εσπερινός, γίνεται παράθυνσης του Αγίου Ανδρέου, γίνεται προσκύνησης του Ιερού Λιψάνου, του δακτύλου του Αγίου που έχουμε στον Παλαιό Ναό. και γίνεται και αγιασμός με το λαδάκι του Αγίου. Εσείς κάνετε. Αφήστε δε ότι χάνετε και μία σοβαρή προσπάθεια μελέτης που γίνεται γύρω από τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια με ένα σύντομο κήρυγμα. Να τρέχετε αδερφοί μου στα κηρύγματα. Όσο υποχρεωμένος είμαι εγώ να τρέχω στα κηρύγματα και θα δώσω λόγο γι' αυτό, αλλά <κυκλή> τόσο και ακόμα πιο πολύ υποχρεωμένοι είσαστε εσείς, να πηγαίνετε να ακούτε διότι ο Λόγος του Θεού θα ζητήσει Λόγο κάποια μέρα Τον περιφρονήσαμε Τον αντικήσαμε ομιλούσε ο Κύριος και εμείς είτε κοιμόμαστε είτε χαζεύαμε στην τηλεόραση είτε κάναμε άλλες δευτερεύουσες και ευουσιώδεις και τριτεύουσες δουλειές και δεν βρίσκαμε ώρα δυστυχώς για να πάμε να ακούσουμε λόγω Θεού Μου έλεγε ένας αείμιστος αδερφός εδώ του συλλόγου μας ο οποίος είχε πριν γνωρίσει την αλήθεια είχε μαθητεύσει τους χιλιαστές Μου έλεγε το εξής 40 ώρες την εβδομάδα έκαναν μαθήματα στους χιλιαστές τα ακούτε 40 ώρε την εβδομάδα και στι αίθουσε και μόνοι του σε διάβαζα. 40 ώρε την εβδομάδα. Εσύ πόση ώρα διαβάζει, Τι Μισή ώρα να έρθει εδώ Α. και μετά πηλάω από εδώ να δούμε το Σύριο στην τηλεόραση. Σαράντα ώρες την εβδομάδα τα κουντές Αυτοί τα μας κρίνουν μετά Αυτοί οι χιλιαστές μάλιστα Σας το έχω ξαναπεί προς εντροπή μας, προς κατεσχήνη μας Ο Κύριος αυτούς θα βάλει να μας κρίνουν στην άλλη ζωή Θα σηκώσει το χιλιαστέ του πήρε κολασμένα, γιατί κολλασμένος θα είναι Θα πάει στην κόλαση, έλα εδώ Πόσε ώρε διάβαζε! Πώς, για πες το σε τούτους εδώ που ζητάνε να μπουν στη Βασιλεία των Ρανών Πόσες ώρες διάβαζες Πόσες ώρες διάβαζες για να πάει στην κόλαση Για να πάει στην κόλαση πόσες ώρες διάβαζε Για σε τούτους εδώ που απαιτούν να πάνε σήμερα στο Παράδεισο Τίποτα δεν κάνουμε μου; Έχετε λοιπόν υπόψη σας και το δεύτερο αυτό στοιχείο ότι στον Άγιο Ανδρέα κάθε Παρασκευή απόγευμα 5 η ώρα είναι ο σπερινός, πεντέμισι είναι η παράθυνσης και έξι είναι το κύριο. Τρίτον, σήμερα πρώτη μέρα δεν μπορούσα να έρθω με αντιανά χέρια Σα σας έφερε ένα δώρο. Είναι όμως δώρο ψηλό, μεγάλο, πολύ μεγάλο και φοβάμαι ότι δεν θα το εκτιμήσετε Γιατί είμαστε ταπεινοί, είμαστε χαμερποίς άνθρωποι Δεν μας αρέσουν τα πνευματικά τα μεγάλα δώρα, μας αρέσει η ύλη Μας αρέσουν τα ψεύτικα δώρα Αυτά τα οποία στράφτουν αλλά μόνο εδώ στον κόσμο να σε πάω κάτω στην Πάτρα μπροστά στις, στις βιτρίνες με τα χρυσαφικά να μην θες να ξεκολλήσεις. Εκείνα τα δώρα σ'αρέσουν εσένα. Να ακούς χιλιάδε ευρώ. χιλιάδε ευρώ. Εγώ δεν ναι σου φερά δεν κοστίζει τίποτα αυτό. Άρα στη βασιλεία των ουρανών έχει μεγάλη αξία. Τι σας έφερα. Σας έφερα από το Άγιον Νόρο δώρων ανεκτήμητων σας έφερα αντίδωρα αντίδωρα από το Άγιο Νόριο από πατέρων που σηκωνούνται στις δύο τη νύχτα με δάκρυα και κάνουν τη λειτουργία και τελειώνουν στις πεντέμισι που εσύ ακόμα κοιμάσαι και τις λειτουργίες τη βγάζουν γονατιστή και κλαίνε και τραβάνε κομποσκοίνι για τον κόσμο μου έλεγε ένας από τους πατέρες αυτούς εφέτος που πήγα πάνω μου λέει παπά μου θα σου πω κάτι είχαμε ανάγκες στο κελί μας οικονομικές κόντευε να πέσει. Και αναγκάστηκα μου λέει και βγήκα από το Άγιο Νόρος και είπα μέσα μου αφελεί ο Γεροτάκο. Λέει: Μπορεί Λέ, να πάω, θα πάω στον Υπουργό. Να δείτε τι ψηφίζουμε. Ακούστε, ακούστε. Πήγανε στον Υπουργό, με είδαν εκεί, ασπρομάδει ο Γέροντα, με άσπρα γενιάδα. Τον σεβάστηκαν κάποιοι, του έδωσαν προτεραιότητα να περάσει ο Υπουργός ένα παλιό παιδόκι πέρα καθόταν σε ένα τραπέζι μπροστά λέει τι θες παπά λέει κύριε Υπουργέ θέλω να με ενισχύσετε οικονομικά να μου δώσετε 5, 6, 10 εκατομμύρια να φτιάξω το κελάκι μου στο Άγιο Νόρο. Άιτε φύγει, ρε Παπά, για σένα τα έχουμε τα εκατομμύρια. Και το ρωτάει. Και καλά, εσύ του λέει, ρε Παπά, τι προσφέρει. Ένα άχρηστο είσαι εκεί πάνω που είσαι, στο Άγιο Νόρο. Μου λέει, παπά μου, στεναχωρέθηκα. Αλλά έπρεπε να του απαντήσω. Σηκώθηκα, ήμουν έτοιμος να βγω από, τη... από το γραφείο του. Αλλά του γύρισα και του είπα, θέλεις, λέει, κύριε Υπουργέ, να σου πω ότι προσφέρω. Λέει, ναι, να μου πεις. Την ώρα που εσύ τη νύχτα, και όλο ο κόσμος αγρυπνείται στην αμαρτία εγώ τραβάω κομποσκοίνι για όλους σας εγώ κάθομαι και αγρυπνάω για σας που αμαρτάνε Τα το χωρίδα του δώσω τα 2 κουβέντα άνοιξα και έφυγα και του πούσε την πόρτα αστάχει τα εκατομμυριά του να τα φάει Για όλους έχει ο Θεός. Εγώ λοιπόν σας έφερα δωράκι σήμερα, δωράκι. Σας έφερα εματοβαμένα αντί δωράκια. Ποτισμένα με τον ιδρώτα των μοναχών. Ποτισμένα με τις αδρυπνίες των μοναχών. Ποτισμένα με τα δάκρυα των μοναχών. Τα οποία πολλές φορές εποδιάζουν. Έχετε από ένα σακουλάκι ο καθένα. Στο τέλος, αν τα θέλετε. Όποιο δεν θέλει, μπορεί να μην πάρει. Θα το πρωί από ένα. Δεν μου πιάνει. Δεν μου πιάνει. Του είπα, μου τα έχουν ψημένα και είναι σαν τα Κάθε πρωί τα παίρνεις ένα. Και επίσης και κάτι ακόμα. Από το Άγιο Νόρο πλέον έχουμε φέρει πολλέ εικόνε. Σαν εκείνες τιμάστε που σα είχα φέρει. Τα έσοδα πηγαίνουν για να χτιστούν εκείνα τα ετοιμόρροπα τα κελιά. Για να μπορούν εκείνοι οι Άγιοι Πατέρε να καθόνται και να αγρυπνούν και να τραβάνε κοποσκήνιοι για εμά του Αμαρτωλού. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Η τιμή του είναι ίδια, 40 ευρώ, όπως ήταν τότε είναι και σήμερα, 40 ευρώ η μία, δεν είναι τέσσερις, σήμερα είναι 16 οι εικόνες που έχουμε. Είναι ο Μυστικός Δείπνος, είναι η Σταύρωση του Κυρίου, είναι ο Κύριος, η Παναγία, η Αγία Άννα, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Εκατερίνη, ο Άγιος Μικόλαος. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δεν μπορώ να τη θυμηθώ, Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, το θαύμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, αυτό που βλέπετε και εδώ πέρα που έχουμε, είναι πάντως 16 εικόνες. Εάν θέλετε δώρα, εάν θέλετε οτιδήποτε, εγώ εδώ είμαι, θα μου παραγγείλετε να σας φέρω. Βεβαίως δεν μπορώ να σα τις φέρω και τις 16 εικόνες, καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να τις κουβαλίσω εδώ, αλλά θα με ειδοποιείτε, να σας φέρνω, μα για γάμο θέλετε, μα βάπτισμα, ό,τι θέλετε θα μου ζητάτε να σας φέρνω. Και τώρα ερχόμαστε με πολύ συντομία στη συνέχεια της ερμηνείας των παροιμιών του Σολομώντας σα υπενθυμίζω ότι την περσινή χρονιά είχαμε τελειώσει το πέμπτο κεφάλαιο των παροιμιών του Σορωμόντος και επομένως με τη χάρη του Θεού εφέτος επανερχόμαστε αρχίζοντας με το έκτο κεφάλαιο οι παροιμίες του Σολομόντος μας έδειξαν και θα μας δείξουν και φέτος αλλά και τα άλλα χρόνια εάν θέλει ο Θεός και ζήσουμε και συνεχίσουμε μας έδειξαν ότι ο Κύριος Ασχολείται με όλα τα καθημερινά μας προβλήματα. Ο Κύριος ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Μας δίνει συμβουλές όχι μόνο για τα μεγάλα θέματα, τα πνευματικά τα θέματα. Αλλά ο Κύριος πολλές φορές γίνεται πεζός, γίνεται βατός, αναμειγνύεται στην καθημερινή μας πραγματικότητα και μας δίνει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα αυτά της καθημερινότητας, στα προβλήματα αυτά που έχουν σχέση και με υλικά πράγματα. Και θα το δείτε αυτό ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα ασχοληθεί ο Λόγος του Θεού με ένα πολύ θα λέγαμε πεζό θέμα, μικρό θέμα. Τι λέει, Ήε, παιδί μου, παιδί μου, το πικραίνουμε, το πικραίνουμε, το πικραίνουμε, το πικραίνουμε, το πικραίνουμε. Δεν αλλάζει, βλέπετε, ο κύριο λεξιλόγιο. Ούτε θυμώνει, ούτε οργίζετε. Πάντα παιδιά του είμαστε. Γι' αυτό δεν μπορεί να μα δει διαφορετικά. βλέπεις εσύ μερικέ φορέ, αγανακτίζει με τα παιδί σου. Σε πικραίνει, σε πικραίνει. Μαμά σου λέει, Άντε πήγαινε από εδώ. Μαμά, Μέσκασε σήμερα και τολμά να με πει και μαμά. Πήγαινε έπισε ο Κύριος όσο και αν τον σκάμε όσο και αν τον πικραίνουμε παιδί μου είναι ο πατέρας μας ο γλυκύντατος πατέρας μας που δυστυχώς όταν θα έρθει η ώρα να σταθούμε μπροστά του θα τραπούμε αδελφοί μου θα τραπούμε ξέρεις γιατί θα δραπούμε; θα τραπούμε διότι ενώ ο ίδιος θα μας δείχνει τα χεράκια του και τα ποδαράκια του τρυπημένα για χάρη ημών, εμείς το μόνο που θα έχουμε να του δείξουμε θα είναι οι ύβρις, οι βλαστίμιες μας, οι εσκροτητές μας, οι πορνίες μας, οι μιχίες μας, τα έσχη μας με τα οποία καθημερινά τον σταυρώναμε. Ο Κύριος θα δείχνει τα χέρια του και εμείς θα δείχνουμε τις βρωμερότητες μας τις οποίες έκαναμε σε κάθε μας βήμα. Τι λέει, παιδί μου εάν εγγυήσει σων φίλων παραδώσεις σιν εχθρό Τι σημαίνει αυτά τα λόγια σας είπα είναι καθημερινό αυτό το πρόβλημα και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι τώρα Βρίσκουμε σε μία τέτοια τραγική περίπτωση, φοβερή. Για ποιο θέμα μιλάει. Μιλάει για το θέμα που πολλοί είδατε πέφτουν οικονομικά έξω και αναγκάζεται ο ένας να πάει να ζητήσει δανεικά από τον άλλον. Έχει τύχει να έρθουν να σας ζητήσουν δανεικά. Πιστεύω Και εσείς ενδεχομένως να πήγατε ποτέ να δανειστείτε Αλλά και άλλοι θα έχουν έρθει να δανειστούν από σας Ανθρώπινο είναι Και λογικό είναι Τι λέει όμως εδώ ο Κύριος Είναι μερικοί λέει Αποκαλεί καρδιά Αποκαλεί καρδιά και τι κάνουνε, και του, έρχεται και σου ζητάει κάποιος δανεικά, του λες εγώ δεν έχω, αλλά έλα εδώ, ξέρω κάποιον που έχει, πάμε να τον παρακαλέσω και εγώ να σου δώσω και τον παίρνει από το χεράκι και τον πάει και τι του λέει εκεί. «Δώσ' του, δώσ' του», λέει στον δανειστή, «Δώσ' του». Εγγυώμαι εγώ, θα στα δώσει πίσω, είναι καλό τσάμπρος». Ακούσε τι λέει ο Κύριος». «Πρόσεξε» λέει παιδί μου, «Μην εγγυηθείς». Καλή διαθεσή σου» καλή η αγάπη σου, καλή η προθυμία σου, αλλά πρόσθεσες, μην εγκυίζεις, γιατί; γιατί δεν ξέρεις, αν αυτός ο άνθρωπος θα φανεί συνεπής. Δεν φέρει σαν αυτός ο άνθρωπος τα 5-10 εκατομμύρια τα οποία δανείστηκε θα τα ξαναπάει πίσω ή μήπω το σκάσει και εσύ σαν εγγυητή πλέον βρεθεί στη δύσκολη θέση να βάλεις το χέρι σου πολύ βαθιά στην τσέπη για να αρχίσεις να πληρώνεις τα σπασμένα αυτού; γιατί αυτό σημαίνει εγκυητής αυτό σημαίνει εγκυητής. Σας είπα έχω περίπτωση τώρα, ξέρετε την περίπτωση ένα πνευματικό παιδί μου, έρχεται, κλαίει καθημερινά, πέφτει στα γόνατα, παρακαλάει, τι να του κάνω; Εκατό εκατομμύρια χρωστάει. Θα μου πάρουν το σπίτι, θα μου πετάξουν η γονιές, το ξέρω. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Τρακόσες ευρώ. Πού να τα βρω, παιδάκι μου. Μακάρι να είχα, και το λέω εντύμωσα. Μακάρι να είχα, να σταδώσω. Για τα παιδιά μου τα πονάω, πραγματικά τα πονάω. Μακάρι να είχα να σταδώσω. Δεν έχω. Θρηνεί και οδύρετε. Δεν έχω, παιδάκι μου. Σε πονώ, σε συμπονώ. Έκαναμε, ε, πώς το λένε, έρανο στον Άγιο Ανδρέα. Έβαλα σε άλλες εκκλησίες να κάνουν έρανο, έκανε ο Άγιος Νικόλαος έρανα, έκανε η Αγία Σοφία έρανο, έκανε η Παντάνασα, παρακάλεσα τον βατέρα μου να κάνει έρανο. Του δώσαμε, πού μαζεύονται τόσο λεφτά, πού να. Άιντε μαζέψαμε ένα εκατομμύριο, ου, πού τα εκατό, πού τα εκατό. Μην εγγυηθείς, βλέπεις ο Κύριος λέει καλά κάνει και αγαπάς, καλά κάνει και πονάς, αλλά πρόσεξε, εάν εγγυηθείς, προσέξτε τι λέει, βλέπετε ποιος θα το περίμενε ο Κύριος να μας δίνει τέτοιες συμβουλές, εάν εγγυηθείς λέει ισόν φίλων, παραδώσεις συνχήρα εχθρό, Εάν εγγυηθεί για αυτό το φίλο σου και τρέξει κοντά και πεις Ναι, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, είναι καλό. Αυτό που σήμερα είναι φίλο σου αύριο θα γίνει εχθρό. Θα το σκάσει, θα φύγει και αυτό που σήμερα έλεγε στα καλύτερα λόγια είναι καλός άνθρωπος, Θα στα δώσει, θα στα δώσει, αύριο θα τον μου με χέρια και με πόδια. Και θα πεις και κακόχρονο να έχει και κακή του ώρα και μαύρη του ώρα και θα κατεργέσαι και θα τον βλαστημάς και θα τον βρίζεις. Γιατί σε έριξε έξω οικονομικά. Βλέπεις ο Κύριος προσπαθεί να σε προλάβει. Προσπαθεί να σε προλάβει για να μην πέσει στην κάφα. Γιατί με την καλή μας την καρδιά πολλά λάθη κάνουμε. Και γι αυτό σε αυτό το θέμα έχω να σας συστήσω το εξής, το κάνουν πολλοί και βγήκαν κερδισμένοι, όσοι δεν το κάνουνε, βγήκαν ζημιωμένοι, τι κάνουνε. Όταν το τυχαίνει κάτι τέτοιο, πάνε στο πνευματικό κατευθείαν, παππούλοι αυτό και αυτό, να βοηθήσω, να εγγυηθώ. Ό,τι σου πει ο πνευματικό. Ο πατήρ Γερβάσιος, ο Μακαρίτης εδώ, ο δικός μας έλεγε το εξής μου το και διόγησε, ο κ. Γιώργης ο αείμνηστος, αιωνία κάποτε πήγαν στον κ. και τους ζητάγανε τότε, μου λέει, ήρθε κάποιος και μου ζητούσε πέντε χιλιάδες τότε, πολλά λεφτά. πάω εγώ λέει στον γέροντα, στον πατέρα Γερβάσιο Λέει γέροντα αυτό και αυτό, μου ζητάει κάποιο 5.000 να τα δώσω. Του λέει ο Πατυριαρχάσιο Τα ξεγράφει. Το θυμάσαι. Τα ξεγράφει. Του λέει ο κ. Δεν μπορώ να τα ξεγράψω. Και εγώ φτωχό άνθρωπο είμαι. Με το αίμα μου τα μάζεψα. Δεν μπορώ να τα ξεγράψω. Τα ξεγράφει. Όχι, δεν τα ξεγράφω. Εμεί τα δίνεις. Δώσε όσα ξεγράφει. Γιατί δεν ξέρεις αν θα έρθει αυτός άνθρωπος. Πόσο ξεγράφεις. Ούτε θα θυμώσει, ούτε θα βλαστιμήσει, ούτε θα υβρίσεις, ούτε θα μουτζώσεις, ούτε θα καταραστείς, ούτε τίποτα. Σαν να μην το έχεις. Πόσο ξεγράφεις. Ξεγράφεις 100 δραχμές, 200 δραχμές, 300 δραχμές, 400 δραχμές, 500 δραχμές. Τα ξεγράφει. Αυτά παιδά υπάρχουν. Δεν έχω Αν προσέξτε τώρα και κάτι άλλο να πάμε και λίγο στο πνευματικό θέμα γιατί εδώ το σημείο αυτό έχει και πνευματική προέκταση έχει και πνευματική προέκταση ποια είναι η πνευματική προέκταση Έχετε βαπτιστήρια, βαπτιστήρια έχετε, έχετε όλοι, πόσοι έχετε βαπτίσει εδώ παιδιά, πόσοι, διάσκωσε τα χέρια σας, πόσοι έχετε βαπτιστήρια. Α, α, α, α, α, ωραία, ωραία. Για προσέξτε τώρα. Ξέρεις τι είσαι εσύ εγγυήτρια έχεις εγγυηθεί μπροστά στο Θεό για το παιδί που βάφτισε; μην κάνει πως θα ξέχασες θυμάσαι τι είπες και πολλοί φαντάζομαι δεν έχετε βαθήσει μόνο ένα παιδί και δυο και τρία και τέσσερα και πέντε και τα έχετε ξεχάσει κιόλας κι αν σου ρωτήσω πού είναι τώρα ξέρω στην Απερκή, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ελλάδα εδώ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω πού είναι. Α, Αυτά τα παιδιά έχει εγγυηθεί το θυμάσαι. Και μάλιστα έχει εγκαιηθεί ενώπιον Θεού, ενώπιον δαιμόνων, γιατί είναι και δαίμονες παρόντες ενώπιον αγγέλων και ενώπιον ανθρώπων. Και έχει <εξεγγυθεί τι>? ότι αναλαμβάνεις το παιδί, όχι μέχρι 12 χρόνων, κάνεις λάθος. Έχεις αναλάβει το παιδί, να το ο <κατηθείς>. όχι να του μια λαμπάδα το Πάσχα και ένα ζευγάρι παππούτσα τα Χριστούγεννα να το κατοικήσεις, να το προσέχεις έτσι δεν λέει και ο στο το τέλος σου παραδίνω κουμπάρα το παιδί βαχτισμένο, μυρωμένο να το φυλάξεις από κάθε κακό πνευματικό κακό την αμαρτία δηλαδή γιατί έδωσες λόγο, θυμάσαι, έδωσες λόγο και λες αποτάσεις το σατανά, Εμεί Εμείς κ. Αχωτούλα δεν ξέρουμε τι λέμε, ξέρει εκείνο που τα είπαμε όμως. Αποτάσεις το, το σατανά, αποτάσσομε. Συντάσεις τον Χριστό, συντάσσομε. κάνε καλά τώρα ξέρετε θα βρούμε παρακάτω θα βρούμε και ένα άλλο στίχο σχετικό με αυτόν, δεν ξέρω σε ποιο κεφάλαιο είναι, θα το συναντήσουμε φέτος το του χρόνου, δεν ξέρω, λέει η έλεη εάν εγγυήσει εάν εγγυήσει υπέρδυναμή σου ως αποτίσον φρόντιζε δηλαδή, εάν εγγυηθείς λέει παραπάνω από τις δυνάμεις σου, δεν έχει. Ετοιμάζουν να πληρώσεις. όσα Σαποτίσον φρόντιζε, θα σταθής μπροστά στο Ταμείο για να πληρώσεις για αυτά που εγγυήθηκε. <Δελίως> δεν Κάνε καλά. <Δελίως> και εδώ δεν εγγυήθηκες είπαμε μπροστά σε ένα άνθρωπο και μετά από λίγο καιρό να του κάνεις τον ανήξερο και να του πει ξέρω εγώ, τι λες μωρέ, εγώ σε ξέρω, δεν σε ξέρω, άντε πήγαινε από εδώ. Εδώ η εγγύηση εδώ ζήκε ενώπιον Θεού και το όνομά σου έχει καταγραφεί και είσαι εγγυητής. Εάν εγγυηθείς, εάν εγγυηθείς έτσι λέει, μα να μην βαθίσουμε παιδιά είπα εγώ κάτι τέτοιο, να βαθίσεις παιδιά. Μακάρι, αλλά θα είσαι και συνεπής νουνός, συνεπής όχι να του δώσεις μόνο το μπουρβουάρ του κάθε χρόνο στη γιορτή του ή το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, αυτά είναι δευτερεύοντα. Θα είσαι νουνός, ανάδοχος με όλη την πνευματική έννοια. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές και θα το πάρετε το βιβλιαράκι μου έχει δοτεί ήδη και εκτυπώνεται Θεού θέλω μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει εκτυπωθεί θυμάστε τα αμαρτήματα που κάναμε, θα θυμάστε ε, θα βγει στην κυκλοφορία θα το φέρουμε από εδώ ελπίζω να προθυμοποιηθείτε να το πάρετε Τι υπόσχεση θυμάστε. Αυτέ τις υποσχέσεις που έδωσες έχεις να δώσεις λόγο. έδωσε τις υποσχέσεις. Εκείνο το παιδί δεν το αναδέχτηκες είπαμε μόνο για ένα ζευγάρι παπούτσα. Το αναδέχτηκες και είσαι υποχρεωμένος και υποχρεωμένη να το φροντίζεις πνευματικά εγώ σα έχω πει θα σα το επαναλάβω και να τελειώσουμε γιατί είμαστε πλήγει η ώρα μου δώστε μου 2-3 λεπτά θα σου το χημίσω σας έχω πει πέστε το και στα παιδιά σας πέστε το και στι εγγόνα σας που παντρευόνται τώρα σιγά σιγά υποθέτω πέστε το νουνός να βρεις νουνό βεβαίως μη βρείτε τσιγαρά μη βρείτε βλάστημο μη βρείτε άνθρωπο που δεν έχει μυστηριακή ζωή μη βρείτε άνθρωπο που δεν πατάει στην εκκλησία προσέξτε σε αυτόν τον άνθρωπο θα παραδώσεις την ψυχή του παιδιού σου του παιδιού σου, του εγγονιού σου ψάξε να βρεις άνθρωπο φτωχό φτωχό φτωχό Ας μην του φέρει χρυσό σταυρό, να του φέρει ξύλινο, άμα τελέξει, γι' αυτό μην τον παραξηγήσεις. Ποτέ! Εκείνο που να τον παραξηγήσεις είναι άμα τον δεις και αδιαφορεί και να του το λες του και που. πού είσαι ρε κουμπάρε. πού είσαι ρε κουμπάρε. πού είσαι τούτο το παιδάκι, τελικά τι είχε κουμπάρε, Ετούτο το παιδί θέλει μόρφωση, σε κουμπάρε. Πού είσαι για κουμπάρε για το τσιγάρο σε πήρα, για το καφενείο σε πήρα για πολιτικά τι σε πήρα, για να έχεις ψήφους με δαύριο Εδώ το παιδί Ετού το παιδί σε έχει ανάγκη Άρα και όσοι θέλετε να γίνετε νουνί από εσάς όπως θέλετε να γίνετε νουνί και νουνές Πήγαινε να μπει Σε σπίτια πνευματικών ανθρώπων Πού να πάνε να μπεις. Μου το είπε προφθές μια κυρία Σε κάποιο κήρυγμα που έκανε Παππούλη λέει Εμείς έχουμε τη διάθεση να πάμε να μιλήσουμε Στα πνευματικοπαίδια μας Αυτά που τα βαφτίσαμε Μα δεν μας, μας κλείνουν την πόρτα οι άδες, Οι μανάδες Μα κλείνουν την πόρτα οι του όταν αρχίσουμε και λέμε τίποτα για εξομολόγηση και τέτοια μας υβρίζουν, μας εμπέζουν, μας κοροϊδεύουν, θέλουν να μας πετάξουν όξο γι' αυτό για να έχεις πρόσφορο το έδαφος και για να μπορεί να κάνεις σωστά τη δουλειά σου κοίταξε που μπαίνεις, κοίταξε που μπαίνεις τι σπίτι είναι αυτό το σπίτι που πάνε να μπείς, σου εγγυάται ότι θα έχεις καλή συνεργασία με τον πατέρα, με τη μάνα του παιδιού ότι θα κάνει πνευματική εργασία στο εγγυάται έμπαση. Και κάνε προσευχή, και βεβαίω την προσευχή σου πάντα να έχει και το πνευματικό παιδί σου και όλη την οικογένειά του βεβαίω. Γιατί αυτό είναι το πάνω απ' όλα. Σα είπα ούτε τα κουστούμάκια, ούτε τα κουστανάκια, ούτε οι λαμπάδε, ούτε τα παπουτσάκια, ούτε το χιλιάρικο τα 3-5-10 ευρώ που σας σκοπεύει, θα σκοπεύει να του δίνει κάθε χρόνο. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είσαι καλή Νουνά γι' αυτό. Νουνά καλή είσαι όταν ενδιαφέρεσαι για την ψυχή του παιδιού αυτού το οποίον αναδέχτηκες και για το οποίο λογοδότησες και θα λογοδοτήσει ενώπιον του Θεού. ε, παιδί μου, εάν εγγυήσεις στον φίλον παραδόσεις συνχήρα εχθρό, έπρεπε ο Κύριος θέλει να είναι ειλικρινή μαζί μας αδερφοί μου εάν δώσεις εγγύηση ετοιμάσου να πληρώσεις εάν δεν πληρώσεις αυτός ο φίλος για τον οποίο εγγυήθηκε, μετά αύριο θα τον έχεις αντίπαλο θα τον έχεις εχθρό σου έφτιαξες ήδη ένα εχθρό και φανταστείτε ενώπιον του βήματος του Κριτού να πεταχτούν αυτά τα πνευματικοπαίδια σας υπό το φάσμα και την απειλή της κολάσεως να απενταχθεί και να πει Κύριε εγώ δεν φταίω να ο νουνό μου αυτός που ποτέ δεν έψαξε να με βρει αυτός που ποτέ δεν προσευχήθηκε για μένα η νουνά μου που δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να με διδάξει αυτά τα οποία σου υποσχέθηκε Σας εύχομαι ο Κύριος διαπρεσβείων τη της Παναχράντου Δεσπίγης ημών και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων να ελεεί και να συγχωρεί όλους μας. Αμήν.